Στήχη 35 35-41, η κατασύγαση της τρικυμία. 35. Και όταν ευράβιασε κατά εκείνη την ημέραν που είπε τα αυτάς, λέγεις αυτούς. Ας περάσομαι να 36. Και αφού αφήκε το πλήθος του λαού στην παραλία, τον παίρνουν μαζί τον μαθητέ, όπως ήτο ο Κύριος μέσα στο πλοίο, από το οποίο προηγουμένω εδίδασκε τα πλήθη. Ήσαν δε και άλλα πλοιάρια που έπρεαν μαζί με το πλοίο του Κυρίου. 37. Και γίνεται μεγάλα νεμοζάλη. Τα κύματα δε επάνω στο εις πλοίο, ώστε κινδύνευε πλέον αυτό να βυθιστεί. 38. Και ξεκολούθη αυτός να κοιμάται στην πρίμνην εις το επάνω μέρος του θρανίου που ήτω εκεί. Και τον εξύπνησαν και του είπαν «Διδάσκαλε, δε σε μέλη που χανόμεθα». 39. Και αφού η σηκώθη επέπλεξε τον άνεμον και είπαινε στην θάλασσα Σόπα βουβάθητη Και κατέπεσε ο άνεμος και έγινε μεγάλη γαλήνη στην θάλασσα Σαράντα και είπαινε σε αυτούς Διαιτήστε το δειλή ώστε να τα χάνετε Αφού τόσα θαύματα με είδατε να κάνω Πώς δεν έχετε πίστη να κλώνει τον, ώστε να μην ανησυχείτε όταν με έχετε πλησίον σα. Σαράντα και φοβήθησαν φόβωνε βλαβία μεγάλων δια την παρουσίαν και ενέργειαν της Θείας Δυνάμεως. Κι μεταξύ τους ο ένας στον άλλον «Ποιος λοιπόν να είναι αυτός» «Είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι τον εθεωρούσαμε νέος τώρα διότι και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν.